Στοιχη 21 στο 41. Αναταραχέ στην Έφεσον. 21. Αφού δεν συνετελέστησαν τα αυτά, έβαλαν στο νου του ο Παύλο να περιοδεύσει πρώτον στη Μακεδονία και την Αχαία και να πορευθεί έπειτα στην Ιερουσαλήμ και προσέθεσε ότι, αφού υπάγω ει τα Ιεροσόλυμα πρέπει εγώ να είδω και την Ρώμη. 22. Αφού δε απέστειλεν εις Μακεδονίαν δύο από εκείνου που τον υπηρέτουν και τον ευοήθουν εις το αποστολικό του έργο, τον Τιμόθεον δηλαδή και τον Έραστον, αυτός παρέμεινε από λίγον ακόμη χρόνον στην Ασία. 23. Έγινε δέκατα των χρόνων εκείνων, όχι ο λίγη ταραχή περι της χριστιανικής πίστεως και ζωής, την οποία ο Κύριος μας απεκάλυψε ενός δρόμων ασφαλή οδηγούντα εις την σωτηρίαν. 24. Έγινε δε η ταραχή αυτή διότι κάποιος που ονομάζεται ο Δημήτριος ο οποίος κατηργάζεται τον Άργυρον και κατεσκεύαζε μικρούς ναού ασημένιους ομοιώματα του ναού τη Εφεσίας, Αρτέμιδος παρήχεν όχι μικρά κέρδη στου τεχνίτας που εργάζονται το επάγγελμα αυτό. 25. Εμάζεψε λοιπόν τούτους καθώς και τους εργάτας που εισχολούν το τέτοια έργα και είπε Άνδρες «Γνωρίζετε ότι από το επάγγελμα αυτό βγαίνει το πλούσιο εισόδημά μας». 26. «Και βλέπετε οι ίδιοι, αλλά και ακούετε να λέγουν οι άλλοι, ότι πλήθος αρκετών, όχι μόνο από την Έφεσον, αλλά και από όλοι σχεδόν την Ασίαν, το μετέστρεψε με λόγους πιστικούς αυτός ο Παύλος, λέγον ότι οι θεοί που κατασκευάζονται από χείρας ανθρώπων δεν είναι αληθινοί οι θεοι που κατασκευαζονται απο ανθρωπων δεν ειναι αληθινοι θεοι 27. Δεν κινδυνεύει δε μόνο το επάγγελμά μας αυτό να καταντήσει επιζημία ημών εις και καταφρόνησιν αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος κινδυνεύει να μην λογαριάζεται πλέον για τίποτε και μέλη να καθαρεθεί η μεγαλειότηση αυτής την οποίαν ολόκληρος η Ασία και η οικουμένοι σέβεται. 28. Όταν δε ήκουσαν εκείνοι λόγους τούτους έγιναν γεμάτοι από θυμών και φώναζαν λέγοντες είναι μεγάλη η άρτεμις των Εφεσίων. 29. Και γέμισε ολόκληρο η πόλη από τον θόρυβον και την ταραχή που επροκάλεσαν ούτι Και όρμησε ο λαός με μία γνώμηνη στο θέατρον, αφού ήρπασαν μαζί των γάιων και των αρίσταρχων, Μακεδόνας συνοδοιπόρος του Παύλου. 30. Όταν δε ο Παύλος εξεδήλωσε την θέληση να εισέλθει στην συνέλευση του λαού, δεν τον άφηναν μαθητέ. 31. Μερικοί και από τους ασιάρχας που ήσαν φίλοι του Παύλου, έστειλαν προς αυτόν ανθρώπους και τον παρακάλουν να μην εκθέσει κίνδυνον τον εαυτόν του εις στο θέατρο. 32. Αφού λοιπόν ο Παύλος δεν μετέβη στο θέατρον, άλλοι φώναζαν εκεί άλλο και άλλοι άλλο, διότι τη συνέλευση του λαού το εισύγχυσιν και οι περισσότεροι δεν ήξεραν δια λόγων ήχων μαζευθεί. 33. Μερικοί δε από τον Όχλον έβαλαν εμπρό κάποιων Αλέξανδρων, τον οποίο οι Ιουδαίοι έσπροχναν για να τον βγάλουν εμπρό από το πλήθο. Ο Αλέξανδρο δε, αφού έκαμε σημείο με κίνηση τη χειρό, ήθελε να απολογηθεί στην συνέλευση του λαού υπέρ των Ιουδαίων και κατά των Χριστιανών. 34. Αλλά όταν τα πλήθη αντελήφθησαν ότι ο Αλέξανδρο ήταν Ιουδαίο, έγινε μια φωνή από όλου που εφόναζαν περίπου δύο ώρας. «Μεγάλη θεά είναι η άρτεμη των Εφεσίων». 35. Αφού δε ο γραμματεύτης Εφέσου που είτο ένας από τους άρχοντας αυτής καθυσίχασε το άτακτον πλήθος, είπεν «Άνδρες Εφέσοι, ησυχάσατε, τίποτε δεν δικαιολογεί την ανησυχία σας». Διότι ποιος είναι εκείνο ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει ότι οι πόλεις των Εφεσίων είναι και φρουρός τη μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του αγαλματός της που μα από το Δία και δι' αυτό λέγεται διοπετές. 36. Αφού λοιπόν και η αφοσίωσή μας προς την θεάν και η προέλευση του αγαλματός της είναι βέβαια και κανείς δεν μπορεί δι' αυτά να φέρει αντίρηση, πρέπει εσεί να είστε ήσυχοι και να μην πράδετε τίποτε το απερίσκεπτον. 37. Σας λέγω δε να μην πράτετε τίποτε το απερίσκεπτον, διότι έφερατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ούτε έκλεψαν τίποτε από το ιερόν, ούτε βλασφημούν την θεάν σας. 38. Κι αν μένει ο Δημήτριος και οι τεχνίτε που είναι μαζί του έχουν αείπουν λόγων κατηγορίας εναντίον κάποιου ανθρώπου, γίνονται τακτικά συνελεύσεις στην αγορά και υπάρχουν ανθίπατοι, ας καταγγελθούν μεταξύ των ιστοδικαστήριων». 39. Εάν δεν ζητείτε και κάτι περί άλλων υποθέσεων, που ούτε από τα σαγορέα συνελεύσεις, ούτε από τον ανθύπατον δύναται να δικαστούν, τούτο θα λυθεί στην συνέλευση του λαού που συγκαλείται κατά των νόμων εισορισμένας ημέρας. 40. Σας λέω δε τα αυτά, διότι διατρέχομεν και των κίνδυνων να κατηγορηθόμεν επιστάσεις για την σημερινή συνέλευση αφού δεν υπάρχει καμία αιτία για την οποία θα υπορέσουμε να δώσουμε δικαιολογία για την θορυβόδη τάφτην συρροήν και διαδήλωση. 41. Και αφού είπε ταύτα, διέλυσε την συνάθρηση του λαού.